δεν έχουν αναπτυχθεί η χώρα. Jalisco, Jalisco, Jalisco, tú tienes tu novia que es Δεν έχουν αναπτυχθεί η χώρα. Συγγνώμη, δεν έχουν αναπτυχθεί η χώρα. Δεν έχουν αναπτυχθεί, ρωτάει η Σοφία Βούλτεψη. Βεβαίω η απάντηση είναι ναι. Έχουν αναπτυχθεί η χώρα. Είναι ανεπτυγμένοι, το ξέρουμε όλοι, το ζούμε. Σα καλωσορίζουμε πάντα με κάτι θετικό. Να εδώ από τη Σοφία Βούλτεψη, βεβαίω είναι υπό τη μορφή ερώτηση. Το τραγούδι μέσα κάτι πετάει για Γκουανταλαχάρα. Οπότε έχουν αναπτυχθεί. Τύπου Γκουανταλαχάρα. Ακριβώ ίδια ανάπτυξη. Έρημο. Δηλαδή κανονική έχει αναπτυχθεί η χώρα Εμείς λέμε εδώ τα δικά μας Αλλά υπάρχουν τα στοιχεία, τα νούμερα που αποδεικνύουν Ότι πάμε πάρα πολύ καλά Ο Κωστής Χατζηδάκης είναι υπουργός οικονομικών Θα καταθέσει σε λίγες μέρες τον προϋπολογισμό Του 2025 Του επόμενου έτους Και έχει να μας πει καλά λόγια και νέα Γι' αυτόν τον προϋπολογισμό Ο προϋπολογισμός του 2025 Στέλνει ένα μήνυμα αισιοδοξία. Έχει 12 διαφορετικέ αυξήσει αποδοχών. 12. και 12 μειώσει φόρων. 12. Επιβεβαιώνει ότι η οικονομία μα θα αναπτύσσεται πολύ γρηγορότερα από το μέσο όρο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και δε το τηλέφωνο. Με πενίγει το παράπονο. Και ότι η ανεργία θα μειωθεί. Ακόμα πιο πολύ. Bravo! Y me gusta escuchar los mariatis cantar con el alma sus lindas canciones. Y Η ανεργία θα μειωθεί ακόμα πιο πολύ. Η κυβέρνηση κάνει ακόμα ένα σημαντικό βήμα για την πλήρη εκπλήρωση των προεκλογικών της δεσμεύσεων. Ατριώτη σαθήκαμε! Σήμερα λεφτα! Αυτό είναι η πραγματική λεφτεριά να κάνει η κυβέρνηση να υλοποιεί αυτά που μας έχει υποσκευθεί προεκλογικά. Ακούσαμε τον Κωστήκατζιτάκι να μας λέει τα πολύ χαρούμενα νέα για τον προπολογισμό που έρχεται το 2025. Εκεί θα υπάρχουν, όχι μία, όχι δύο 12. όπως είπε, μειώσει φόρων, 12 παροχέ. Δεν ξέρω γιατί διαλέξαν αυτό τον κομβικό αριθμό Είναι 12 και οι μαθητές του Ιησού Είναι 20 12, παίζει πάρα πολύ Εν πάση περιπτώσει 12 Αλαφρύνσεις θα τις περιλαμβάνει Αυτός ο προϋπολογισμός Αρχίδια. 12, αρχίδια. 12 μαντολίνα Έχει 12 διαφορετικές αυξήσεις αποδοχών και 12 μειώσεις φόρων Τα έξι Κάτε πρωίνο Τα σε γλυκό ξυπνάνε Και τα άλλα Κατριλινό Αποδίγιο στον ουρανό και στον ουρανό. Η κυβέρνηση κάνει ακόμα ένα σημαντικό βήμα για την πλήρη εκπλήρωση των προεκλογικών τη δεσμεύσεων. Κυρίω τα κλαγανά και τα μαζαφρά. Ε λίγο μην να ακούσουμε και σήμερα έχει γράψει πολύ ωραίε μουσικέ μελλονίε. Με στίχου ποικίλου, οι οποίοι ταιριάζουν σε όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μα. Για του συνταξιούχου από τα 12 θα είναι το 5 και το 8. Για του μισθωτού θα είναι το 3, το 7 και το 11. Μιλάμε τα μέτρα εδώ του Χατζηδάκη, τα, τα έχει αριθμίσει. Οπότε πρέπει να γίνει και μια κάποια στιγμή ένα διαχωρισμό και να ξέρουν οι όλοι οι εργαζόμενοι ποιο από όλα τα νούμερα του αντιστοιχεί, επειδή θα υπάρχουν 12. Ελαφρύνσει, παροχέ, μειώσει φόρων. Τι έχουν μετρήσει. Αποφάσισαν ότι πρέπει να υπάρχει συγκεκριμένο αριθμό. Αυτό είναι το 12. Και κολλάει και η Βύση που είχε προχθέ και γέμιση το Καλι Μάρμαρο. Και κολλάει και ο Πλέσσα. Και κολλάνε όλα με την ελληνική πραγματικότητα. Κυρίω κολλάει η Σοφία Βούλτεψη. Συγγνώμη. Υπάρχει μερισπερ, μεγαλύτερη επιδοματική πολιτική από αυτή. <σκυρ> όχι του Μητσοτάκη μόνο, τη Νέα Δημοκρατία. Είναι <σκυρ> ο εφευρέτη των επιδομάτων. <σκυρ> <σκυρ> γιατί είναι κοινωνικό κελάριο <σκυρ> <σκυρ> <και σκυρ> Η Σαφία Βούλτεψη μας λέει ότι υπάρχει υπάλληπο μορφή ερωτήματος αν υπάρχει μεγαλύτερη επιδοματική πολιτική από αυτήν της Νέας Δημοκρατίας και χαρακτηρίζει τον Πρωθυπουργό μας ως εφευρέτη των επιδομάτων. Τον Πρωθυπουργό μας, Κυριάκο Μητσοτάκη. Το ζήτημα σήμερα δεν είναι να κρατάμε. ανθρώπους εξαρτημένους από επιδόματα αυτή είναι μια πολιτική η οποία ανακυκλώνει τη φτώχεια στην ελίκη κοινωνία υπάρχει μεγαλύτερη επιδοματική πολιτική από αυτή, όχι του Μητσοτάκη μόνο, της Νέας Δημοκρατίας πολιτική η οποία ανακυκλώνει τη φτώχεια στην ελίκη κοινωνία είναι ο εφευρέτης των επιδομάτων Είναι εφευρέτης των επιδομάτων Μια μέρα θα σας λύσω το οικονομικό σας πρόβλημα Εσύ λες να είναι εφευρέτης και να μην το ξέρουν Με σαλέν το Βγαίνουμε στον δρόμο και ντρεπόμαστε να είμαστε, που είμαστε στελέχοι αυτού του κόμματο. Αυτό είναι ο Πέτρο Παπά. Ο βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίο βγαίνει στον δρόμο και ντρέπεται που είναι στέλεχο αυτού του κόμματο. Τώρα όμω ντρέπεται. Παλιότερα ήταν όλα μια χαρά, δεν ντρεπότανε καθόλου. Εφευρέτη λοιπόν επιδομάτων ο Κυριάκο Μητσοτάκης, ο οποίο στο παρελθόν όταν έδινε ο Τσίπρας επιδόματα, γιατί αυτό ήταν εφευρέτη, κατηγορούσε τον Τσίπρα και έλεγε ότι όταν έρθει στα πράγματα. Όταν γίνει Πρωθυπουργός, που έγινε, δεν θα έχει αυτή την πολιτική φτώχεια που είναι τα επιδόματα. Αλλά θα υπάρχουν κανονικές δουλειές με σοβαρούς μισθούς, να ζει ο κόσμος αξιοπρέφως, τίποτα από αυτά. Συνεχίζονται τα επιδόματα και καμαρώνει και η Σοφία Βούλτεψη, τον χαρακτηρίζει και εφευρέτη, Των επιδομάτων, θα μπορούσε σαν το χρόνο Ξαρχάκο να ανακαλύψει για έναν τρόπο να κλείνουν οι πόρτε. Όχι με το Βαγγέλης, έχει πιαστεί αυτό το όνομα, θα μπορούσε να χρησιμοποιεί τα ονόματα, ο Κυριακό Μιτζοτάκη, τα ονόματα των προηγούμενων πρωθυπουργών που δεν πήγαν στην εκδήλωση. Να λέει Αντώνη Κώστας να ανοίγουν και να κλείνουν οι πόρτε και τις Δεργίλη και τις, του Μοχάτου στην Πυρεό και δεν ξέρω εγώ του Μαξίμου που είναι και μεγάλη και σιδερένια. Θα μπορούσε με αυτά τα ονόματα να γίνεται κάποια χρήση ώστε να είναι χρήσιμα τα ονόματα αυτά. Στην Νέα Δημοκρατία πια. Να πάμε όμω στο ΣΥΡΙΖΑ, στον Πέτρο Παπά, ο οποίο δεν μπορεί να κυκλοφορεί, ντρέπεται. Έχουμε ένα κόμμα αυτή τη στιγμή δεν έχει πρόεδρο. Επέλεξαν κάποιοι, όλη αυτή η νομεγκλατούρα του ΣΥΡΙΖΑ, όλοι αυτοί οι γραφειοκράτε του ΣΥΡΙΖΑ, επέλεξαν να πορεύεται η αξιωματική αντιπολίτευση χωρί πρόεδρο αυτή τη στιγμή και τα ποσοστά μα έχουν πέσει στο 6,5%. Μιλάμε για ένα κόμμα σε απόλυτη εκτροπή, ένα κόμμα το οποίο έχει γίνει περίγελο. του πολιτικού συστήματος αλλά και του κόσμου βγαίνουμε στον δρόμο και ντρεπόμαστε είμαστε, που είμαστε στελέχη αυτού του κόμματος γιατί έχουμε κόσμο ο οποίος πραγματικά έχει πιστέψει σε αυτή την προσπάθεια και βλέπει κάποια στελέχη να έχουν κολλήσει πάνω στις καρέκλες να έχουν ταμπουρωθεί στην Κουμουνδούρου και να ετοιμάζονται να το κάνουν κούγκι <Γιούλιο> Γιατί έχουμε κόσμο Ο οποίος πραγματικά έχει πιστέψει Σε αυτή την προσπάθεια Να κάποια στιγμή Πρέπει να κάνουμε και μια συζήτηση Δεν είναι της παρούσεις Για αυτόν τον κόσμο Ο οποίος πίστεψε σε αυτή την προσπάθεια Σε ποια φάση ακριβώς τις προσπάθειας πίστεψε, το 15, το 14, μετά το 19, τώρα τον Κασελάκη πριν ένα χρόνο έχουν γίνει πολλές προσπάθειες, όλες αξιόλογες, όλες πολύ επιτυχημένες, οπότε πρέπει να δούμε και αυτός ο κόσμος σε τι έχει συνηθίσει και σε τι έχει εθιστεί να πιστεύει Εδώ ο Πέτρος Παπάς λοιπόν λέει ότι είναι περίγελος το συγκεκριμένο κόμμα γιατί καμιά φορά το λέμε εμείς τσίρκο και διαμαρτύρεστε κάποιοι Σιριζαί φίλοι ακροατές ο βουλευτής σας το αποκαλεί περίγελο το κόμμα το συγκεκριμένο Να πάμε στο άλλο κόμμα που δεν είναι περίγελος που έκανε και τα γενέθηλα του προχτές 50 χρόνια που δεν πήγαν οι δύο πρώην που γιορτάσανε με τραγούδια φρέσκα και πάρα πολύ μελωδικά τα ακούσαμε χτες Ο Μακ Βορύδη είναι υπουργό τη κυβέρνηση και στέλεχος εκεί στο μεγαρό Μαξίμου και γενικότερα στο γραφείο του Πρωθυπουργού, συνεργάτη στενό και μα λέει, μιλάει για τον εκλογικό νόμο. Δεν μα λέτε αν αυτό ο εκλογικό νόμο μπορεί να είναι χρήσιμο για, για τι πολιτικέ εξελίξει όμω. Να πω, τώρα ε, κανονικά μιλώντα. Ωραία. Ε, ε, εδώ πρέπει να κάνει κανεί μια πρόβλεψη Σήμερα για το τι θα συμβεί 2-5 χρόνια μετά. Ε, ε, ρωτώ, εμεί ξέρουμε τώρα ότι ο συγκεκριμένο εκλογικό νόμο που έχουμε τώρα και ο οποίο θα εφαρμοστεί τι επόμενε εκλογέ. Δεν θα αναδείξει αυτό κυβέρνηση. Εγώ σα λέω ότι θα αναδείξει. Ο υφιστάμενος είναι... θα υπάρχει κόμμα που θα πάρει πάνω από 35% Είναι η Νέα δημοκρατία Θα υπάρχει κόμμα που θα πάρει πάνω από 35% Είναι η Νέα δημοκρατία Όταν θα τελειώσει αυτή η τετραετία θα έχουμε 8 χρόνια μητσοτάκι. Ναι. Και εμείς θα έχουμε κουραστεί γιατί? και εσείς θα έχετε κουράσει Γιατί Κάποιος να έχετε, έχετε κουραστεί εσείς Πολύ ωραίο ερώτημα. Κουράζεται κανεί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Είναι κανείς από σα κουρασμένος. Έχει κουραστεί. Θέλει να φύγει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Όχι. Πολύ σωστά τα τοποθετεί. Είναι σίγουρο ότι θα βγει η Νέα Δημοκρατία για τρίτη τετραετία. Ο Μάξ με το γνωστό του ύφο και μιλάει για τον εκλογικό νόμο και το τι ακριβώς θα γίνει στις εκλογέ όταν γίνουν αυτές, το 27 μάλλον. Και γενικώ δεν μπορεί να δει καμία κούραση στον ελληνικό λαό. Το ακριβώ αντίθετο. Είμαστε όλοι ξεκούραστοι, χαρούμενοι, πετάμε, χορεύουμε στα λιβάδια, τρέχουμε που έχουμε πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη και δεν έχουμε κουραστεί ούτε λεπτό ούτε δευτερόλεπτο. Είναι τόσο επιτυχημένοι, τόσο αποτελεσματικοί, που όλο αυτό μα βγάζει την κούραση. Και λίγο να έχουμε κουραστεί, κάποιον πώ είναι η λεκάνη, που βάζει στα πόδια στο νερό. Ε, αυτό ακριβώ είναι η κυβέρνηση. Έχει κουραστεί, μπαίνει μέσα εκεί, ξεκουράζεσαι και συνεχίζει την επόμενη Μέρα, η Τζάκρη είναι Μουτζαχεντίν, του Κασελάκη. Πήγαμε στο ΣΥΡΙΖΑ πάλι. Ε, γιατί έτσι πάει η μέρα με το ένα και με το άλλο. Η Τζάκρη είναι Μουτζαχεντίν, κάποια στιγμή τη ρωτήσαν τι θα γίνει και επειδή αναμένεται συνέδριο και επειδή αναμένεται μάλλιο τράβηγμα, πολύ έντονο, πολιτικό πάντα, όπω έχουμε συνηθίσει σε αυτό το χώρο, έκανε την εξή δήλωση. Με τερτύπια και τεχνάσματα, έτσι, mm. να ευτελίζει καθημερινά τον ΣΥΡΙΖΑ γιατί αυτό κάνει. Δεν κάνουν τίποτα για να ενώσουν, κάνουν τα πάντα για να εκπέμπει ο ΣΥΡΙΖΑ, να, μην, να, να εκπέμπει ο ΣΥΡΙΖΑ με μια σόβαρη εικόνα. Μπορούμε oh, να το Θα, να το δούμε και αυτό θα συμβαίνει μόνο εδώ, στο ΣΥΡΙΖΑ και σε κάποιε ταινίε του Disney ή παιδικέ ταινίε του Disney. Mm -hmm. Θεωρώ, κατά την άποψή μου, ότι δεν μπορούν έτσι, σε κάθε περίπτωση. Και αν πάρει ρητό, αν θέλουν να στο διαγράψουν, τότε θα εκλέξουμε το σακάκι του κ. Κεσελάκη με ένα 92%. Mm -hmm. Το συνέδριο, θέλω να σα διαβεβαιώσω, που θέλω να το κάνουν σε καφετέρια ή και σε καρσονιέρα ή και με Zoom. Δεν σε χώρα, δηλαμάνει. δεν πάει, δεν μπορεί ναι, να πάρει. Να θέλω πήρα να του πω, πω ότι α το κάνουν και σε καφετέρια και α να πιάσουν το πρωί τα τραπέζια. Εδώ έχει ένα λάθος η Τζάκρη γιατί λέει θα εκλέξουν το σακάκι του Κασελάκη. Έπρεπε να πει θα εκλέξουμε το στενό σακάκι του Κασελάκη. Τίποτα δεν έχει στο νούμερό του ο Κασελάκης Ντουλάπα. Εκεί είναι όλα ένα νούμερο κάτω για τους δικούς του λόγους. Εδώ λοιπόν φανατική θέλει κάτι από τον Κασελάκη. Δεν πάρει το σακάκι. Κενό, χωρί περιεχόμενο θα το εκλέξουν με 92% συντροφική διάλογη. Ε, συντροφικό κλίμα, ο ένα μιλάει για τον άλλον με τόση αγάπη, ο ένα χαρακτηρίζει περίγελο το κόμμα, χαρακτηρίζει νομεκλατούρα αυτού που είναι στην πολιτική γραμματεία. Εδώ η Τζάκρη λέει ότι θέλουν να διοργανώσουν το συνέδριο ή το, την πολιτική γραμματεία, την κεντρική επιτροπή σε καφετέρια ή με Zoom, αλλά όμω οι υπόλοιποι θα εκλέξουν το σακάκι. Γενικώ είναι πολύ γόνιμος ο διάλογο και εκπέμπει και ένα ήθο που υπήρχε, γιατί δεν φέρνει αλλιώ μνημόνιο. Κοροϊδεύονται στην κοινωνία και που υπάρχει ακόμη από ό,τι φαίνεται στα στελέχη αυτού του κόμματο και στη γενική αντίληψη. Γι' αυτό πάμε στον εκατομμύριοχο. Όταν μου βγάλουν τη φορολογική του δήλωση όλοι οι πρόεδροι και αντιπρόεδροι των κομμάτων, να μου τη βγάλουν δημοσίω και να πούν αυτή είναι η φορολογική μου δήλωση. Η δική μου υπάρχει. <laughs> να μου τη βγάλουν δημοσίω και να πούν αυτή είναι η φορολογική μου δήλωση. Η δική μου υπάρχει. <laughs> υπάρχει. Να τη βγάλουν για να δω που δουλεύουν, να το συζητήσουμε. Αλλά όταν είσαι ηλίθιο, επειδή απλά μισεί στην ελληνική λύση και πιστεύει στον παντολέοντα. Ο οποίο είναι υπάλληλο όνο ολυγάρχη ή ενό εκδότου. Με ένα χιλιάρικο το μήνα ότι θα σε σώσει τότε παραμένει ηλίθο. Για κακό αυτό. Πάσω έτσι, είναι, μην ξυνθεί τα μούτρα σου. Έτσι είναι. Τι να κάνω τώρα. Πάλι ε... στο λιγάρκι. τι ξυπνήσει τα, τα μούτρα σου. Έτσι. Ή το εκδότου. Το εκδότου. Με ένα χιλιάρικο το μήνα. Και εσύ που πέρα τα χιλιάρικου θα σώσει σε μένα από εγώ κάζει εκατομμύρια. Εγχαλισκο σε κύριε λαμνα περιγρό και ένα λαμά! Και εσύ που παίζει τα χιλιάρικου θα σώσει σε μένα που εγώ βγάζω εκατομμύρια. Όχι, βγάζω μέσα από την παραγωγή του πλούτου που δημιουργώ. Ε, έχω τζίρου εκατομμυρίων ευρώ. Εντάξει, είναι μια λογική, ρε παιδιά. Θα μα σώσει ο Χιλιάρικο. Όχι του εκατομμυρίουχου. Δεν θα αποφασίσει ο Χιλιάρικο τι θα γίνουν οι και όπω ο Βελόπουλο. Εκατομμυρίουχο, όπω ο ίδιο είπε, ε, θα αποφασίσουν οι για του Χιλιάρικου, όπω συνήθω συμβαίνει. Πολύ απλή και κοινική διατύπωση. Θα πάμε στην κυρία Κεραμέως η οποία μιλάει για τον μισθό, τον κατώτατο μισθό, τους μισθούς γενικότερα. Και επειδή ακούσαμε πριν τον κύριο Χατσιδάκη να λέει ότι έρχονται τα 12 και τα 12 και θα λάβουν 12 και 12 μοιρασμένα σε 6 και 6 όπως έλεγε ο Πουλόπουλος, 6 το πρωί, 6 το απόγευμα. Οπότε θέλετε μπορείτε να τα παίρνετε έτσι κι αλλιώς απλόχερα δίνονται. Η κυρία Κεραμέως μας λέει πόσο απλό θα είναι από εδώ και πέρα το τρο, ο τρόπος, πόσο απλός θα είναι ο τρόπος υπολογισμού του μισθού. Θεσπίστηκε λοιπόν μια επιστημονική επιτροπή η οποία κλήθηκε να ετοιμάσει ένα πόρισμα, μια πρόταση προς ε, το Υπουργείο Εργασία για το πώς να ενσωματώσει αυτή την οδηγία. Αυτό το πόρισμα παραδόθηκε τώρα προχτές ε, σε εμά, από κοινού με τον κύριο Μιλαπίδη τον Γενικό Γραμματέα και το οποίο τι λέει επί της ουσίας, προς τον το μισθό. Προτείνει τη θέσπιση ενό μαθηματικού τύπου. Ο οποίο τι θα προβλέπει, θα προβλέπει το πώ θα αυξάνεται από το 28 και μετά επί της ουσίας, ο κατώτατο μισθό, λαμβάνοντα υπόψη αφενό τον πληθωρισμό, πώ ανεβαίνουν οι τιμέ, και αφετέρου ποια είναι η παραγωγικότητα τη οικονομία τη χώρα μα. Όταν ακούτε μαθηματικού τύπου, όταν ακούτε αλγόριθμου και όταν ακούτε χρηματιστήρια ενέργεια ή και άλλα, να ξέρετε ότι όλα αυτά είναι βάρο των Είναι ένα μπέρδεμα. Κάποιοι εγκέφαλοι σκέφτονται διάφορους τύπους, διάφορες διαδικασίες, πολύπλοκες, για να μην μπορεί κανείς να βγάλει άκρη. Θα ακούσουμε τώρα από την Αρμόδια Υπουργό να μας εξηγεί πώς θα υπολογίσουμε όλοι με πολύ απλό τρόπο την αύξηση του κατώτατου μισθού. Έτσι η αύξηση του κατώτατου μισθού, υπολογίζοντα την με τον μαθηματικό τύπο, θα είναι χ τετράγωνο συν ρίζα του 8ψ Πλην δύο, επί το ολοκλήρωμα του τετραγώνου τη υποτενούσα του Χ, συν παράγωγο του έξιψη, διά του τρία, να τα φά και να είναι κρύα. σε κύριε μορένα, echar mucha bala, y bajo Αν με ρωτάτε, πω, ποιον πω, θεωρώ εγώ αυτή τη στιγμή καλύτερο πρωθυπουργό τη χώρα, θεωρώ τον κ. Κομμουνιστάκη. Δεν το ρώτησε κανεί. Το μόνο του, αλλά νομίζω συμφωνούμε όλοι. Και ακούσαμε και την κυρία Κεραμέο πόσο απλά, νομίζω, καταλάβατε. Υπολογίσατε όλοι τι ακριβώ θα πάρετε. Στο τέλο του συλλογισμού και τη διατύπωση του μαθηματικού τύπου, έλεγε ακριβώ τι θα πάρει ο καθένα. Το ξέρετε, το εγκρίνετε. Τώρα ήρθε η ώρα με τον μαθηματικό τύπο όμω, όχι με έναν υπολογισμό μπακάλικο. Είμαστε στο 2024, είναι μια σύγχρονη χώρα, είναι πρώτη σε όλα, δεν μπορεί να πάει πιο πρώτη, θέλει να κάνει κάτι παραπάνω αλλά δεν μπορεί γιατί έχει τερματίσει, έχουν τερματίσει όλα τα γκάζια, το βλέπουμε, το καταλαβαίνουμε σε όλους τους τομεί. έχει έρθει η ώρα τώρα να κάνουμε θεατρική κριτική γιατί πολύ με την πολιτική ασχολούμαστε και όλα αυτά όσο να είναι βαριά και με, με, με, μερικές φορές δημιουργούν και μια έτσι, δυσφορία, ειδικά τώρα εδώ με τον μαθηματικό τύπο, όσο απλό και να είναι, δημιουργείται ένα θέμα. Θα πάμε λοιπόν να ακούσουμε κριτική θέατρο. Η Ελλάδα τραυματίζεται γιατί δεν έχει παραδόσεις, δεν έχει αξίες, δεν έχει αρχές. Πήγα στο εθνικό θέατρο, έτσι, κάποιε να μην πω, Να κάνουν, λέει, ένα έργο για το γυναικείο αναπαραγωγικό σύστημα και την αυτοικανοποίηση. Α κάτσουν σπίτι του, το κάνουν, ρε παιδί μου. Να κάνουν και αλατομία μεταξύ τους, να κάνουν και αυτοικανοποίησει, γιατί όχι. Δικαιωμά τους είναι. Δηλαδή, τώρα είναι θεατρική παράσταση αυτή, ρε παιδιά. Εδώ η άποψη σκληρή και καθαρή όμω. του κριτικού τέχνης Κυριάκου Βελόπουλου ο οποίος μας ε, περιέγραψε σε αδρές γραμμές την άποψή του για μια παράσταση του Εθνικού Θεάτρου θα ακούσουμε μια δεύτερη του ιδίου κριτικού θεάτρου έγκυρου μια δεύτερη άποψη για ένα δρόμενο Εντάξει <Θερ, οίλοι> είναι, είναι, είναι θέμα για θεατρική παράσταση Άρε Αριστοφάνη, Άρε Σκύλε, Άρε Σέξπιρ Είναι τώρα παραστάσει αυτέ. Yeah. Όπω οι άλλοι που πήγαν και κάνανε σχολή καλά τεχνών, με τα κεριά στον ποπό του κάνανε τέχνη. Το ξέχασε. Με τα κεριά στον ποπό. Και αυτό τέχνη είναι, ρε, παιδιά. Μα είναι δυνατόν. Και να ασχολείται τώρα η κάθε πρωινή εκπομπή ασχολείται ο Λιάγκας ή καινούριου με αυτό το θέμα. Επειδή τρει φαντάστηκαν την αυτοκανοποίηση και το αναπαραγωγικό σύστημα το κάνουν θεατρικό έργο. Θεατρικό έργο ξέτσι θεατρικό και σημαίνει ηθοποιό. Ηθοποιό σημαίνει ποιό ήθο. Με τα κεριά στον ποπό. <Το> -πο -πο -πο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 Πολλά χρόνια μετά, δεκάδε χρόνια και παραπάνω μετά. Ο Κυριάκο Βελόπουλο, λοιπόν, εδώ με κριτική άποψη για θεατρικέ παραστάσει, για θεατρικά δρόμενα, κρίνει την τέχνη, είναι ειδικό. Βεβαίω, μπορούν και οι μη ειδικοί να έχουν άποψη. Αλλά εδώ, όταν τον ακού από ειδικό, αποκτά άλλη διάσταση και μα βοηθάει πάρα πολύ να ανοίξουμε ορίζοντες όλοι εμείς. Έχουμε αφήσει τον κύριο Χατζηδάκη από την αρχή τη εκπομπής ο οποίο ανακοινώνει τα 12. Ο προπολογισμό του 2025 στέλνει ένα μήνυμα αισιοδοξία. Έχει 12 μπλαγκανάρια και 12 ματζαφλάρια. Συγγνώμη, δεν έχουν αναπτυχθεί η χώρα. Abrir todo el pecho, pachar este grito, qué lindo Ah, palabra de 80, 80, teléfono Ξέρετε ποιος είναι εκεί, στην άλλη άκρη της γραμμής όπως λέγαμε, ε, ο Δημήτρης Κυρικός ρυθμίτς των ήχο. Θα πάμε να ακούσουμε το πρώτο μέρος του λαού, κολλάμε και τις πρώτες διαφημίσεις. Έλα βράχου, τολμή μου. Καληδωμάδα πρώτα απ' όλα. Έστειλα οι προηγούμενοι είχα καλασμένο τον Άδωνη. Και είπαν να κάνουμε λέξη και να μηνύματα το για τον Υπουργό. Έστειλα εγώ μαλα... ένα και δε, χωρίς... δεν το Και μου είπανε μετά ότι δεν λέγονται αυτά δημοσία. Έβρισε? Είπε δρομολέξει? καμία. Ρώτησα πότε σκοπεύει να, να ο Και μετά όλα τα άλλα. Είμαι ο Λευκοφάνη, βράδυ. Το σύστημα προχωράει, είναι όρθιος όρθιος ζωές. Για τη δουλειά δεν έχει Έχει δοκιμάσει και τη Εντάξει τώρα, δεν θέλω να παίξω. Α, -α, -α, -α, -α. Τέλο πάντων, εγώ το δουλεύω καλά. Έχω κάνει τα για εκεί δεν μπορώ να το Ναι, εξού και η με τη γραμμή. Ακόμα και τώρα, Τι λέμε τι δικέ του Τετάρτε, πρέπει να φάμε όλη την άδειά δηλαδή για να έρθουμε να σε δούμε ή εκτό Γιατί να φας την άδεια, μια μέρα παίζω, ένα βράδυ. ναι, πρέπει να α, α, Από πού είσαι, από πού ξεκινά Από το κοριό. Όχι από το κοριό. Α, α δεν είσαι από το κοριό, από πού είσαι. Όχι, okay, δεν μπορώ να σου πω γιατί θα με νησήσεις, πάλι. Α, από το αγρήνιο, α, από την κατάλαβα. Άρτα. Άρτα Αθήνα. είναι, Άρτα Αθήνα. Άρτα, Αθήνα. Άρτα, Αθήνα. Αυτό. Πάλι πίσω, γεια σα, φυλάκια. Ευχαριστώ που μου κάνετε πρόγραμμα. Στούβγαλα, ναι, δεν είχε κάτι. Το... Μην οδηγά εσύ, πάρε να δούλο. Βάλω τον άντρα σου. Πώ το και αυτό. Έχει δίκιο. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. και σ' άλα, ξέρει να το γονατίζει. Εδώ σου πειράξει. Και πέστου στο γυρισμό, θα το πάρω εγώ. Πέστου. Και μόλι μπείτε στα μάξη, ξεκινά τα χασμουριτά. Ήταν, μπορώ να κάνω άλλο. Τέλο πάντων, από κοντά αυτά. Εντάξει. Όλοι. Σε πήρα και τι προάλλε και σε ρωτούσα για το Soundcloud. Δεν έχει κανένα νεότερο. Τίποτα, δεν ασχολήθηκα καν, σε έγραψα. Α, ευχαριστώ, ρε. Όλα καλά. Να είσαι καλά, φίλε μου. Τάκ, έχουν μόνο τρία αρχεία εκεί πέρα. Πού είναι τα επεισόδια σα. Καλά, τρία εξ... ε, Ναι, ναι, τα κοιτάμε τώρα. Και, και επίση το YouTube, εκτό ότι καλά διαφημίσει χαμό, σα κόβουν και ηχητικά. Σα κόβουν και αποσπάσματα την εκπομπή, δεν είναι ολόκληρα. Κόβουν όταν έχει δικαιώματα τα τραγούδια όταν έχουν. Μερικά μπορεί να είναι και ομιλίε δηλαδή από. Έχουμε και δώσει και δικαιώματα. δικαιώματα, αγαπητέ και στι ομιλίε. Δώσαμε δικαιώματα και τα κόψανε. Βγαίνεις με κόκκινο ξόπλατο και εκδίνεις δικαιώματα να τα πάρεις πίσω Αυτό είναι αλήθεια, αλλά δεν μαζεύομαι εγώ Πού να με μαζέψετε Μανάρι μου Έλα, έλα, γύρω. έλα μαζέψου Έλα, θα μηνύσουμε σοβαρά Με σένα, αποκλείεται Είτε, Πες θα... τη μαλακιά θα... σου να πάμε παρακάτω Ρε, εμείς δεν μάθαμε ποτέ τι έγινε στο γράμμο και στο βίτζι ούτε για το ολοκάτωμα Στο βίτζι, όσο το λε βίτζι κανονικά σου αξίζει η φύση. Καλημάρμαρο, μέχρι εκεί είσαι Άιντε σου γελό, που θες να μιλήσεις και σουβαρά Νούμερο της κοινωνίας Ας πούμε να μάμα Ο προπολογισμό του 2025 στέλνει ένα μήνυμα εσιοδοξίας. Έχει 12 γλαγκανάρια και 12 ματζαφλάρια. Ε, αυτό είναι το μήνυμα εσιοδοξίας. το οποίο μας το στέλνει ο προϋπολογισμός του 2025 ε, διαστόματος του κυρίου Χατζηδάκη και ακριβώς ε, περιγράφει, καταλήξαμε γιατί αλλιώ το ξεκινήσαμε στην αρχή τη εκπομπή και αλλιώ εξελίσσεται, αλλά στα ματζαφλάρια και τα γλαγκανάρια Καταλήγουμε όλοι, συμφωνούμε, είναι αυτό ακριβώ που θα πάρουμε. 12 όμω, μην θέλετε παραπάνω, θα χορτάσετε, θα περιοριστείτε με τα 12. Χρήσιμα είναι και από το τίποτα, θα μπορούσαμε να μην είχαμε γλαγκανάρια, αλλά τελικά αποφάσισε η κυβέρνηση που γουστάρει πολύ ο Βορρήδη και νομίζω θα ξαναβγεί και την επόμενη φορά για άλλα 8 χρόνια, συν 2, 6 δηλαδή ακόμα. Αλλά 4, συν 2, 6. Οπότε ετοιμαστείτε, ανοίξτε τσέπε. Μέχρι τότε όμω. Θα έχει βγει πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ και μπορεί όλα αυτά να ανατραπούν. Και τα 12 κλαγκανάρια και η νέα τετραετία που επιθυμεί, ονειρεύεται, οραματίζεται ο Μάκη Αλλά για να βγει πρόεδρο, πρέπει να γίνει διαδικασία. Και για να γίνει διαδικασία, πρέπει να πάνε οι σύντροφοι να ψηφίσουν να γίνουν τα δέοντα. Μέχρι στιγμή οι σύντροφοι σφάζονται. Θα ακούσουμε τον σύντροφο Απόστολο Γκλέτσο. Αν εκεί την ώρα που του είπε κουκουλοφόρου. Ε, θα πήγαινα και θα έλεγα Ελάτε να τον συλλάβετε. Πάντως σας εξοργίζουν αυτές οι εκφράσεις, έτσι δηλαδή τα κουκουλοφόρη, Ακούστε, τα εμπλεκόμενη. Εμένα ο παππούς μου, καλός ή κακός, πήγε στα ξερονίσια. Έτσι, και έχει πάει πολύ ξύλο. Έχω μια, έχω μια, μια ιστορία εγώ προσωπική, με τα διόδια, με τους αγρότες, με με με. Δεν θα με πει κανένα κουκουλοφόρο. Και δεν θα είναι αυτός ο κασελάκι. Εντάξει, συνοδευθήκαμε. κοφτά. <laughs> <Ε, ευχαριστώ. laughs> Κοφτά, χωρίς συζήτηση Πολιτικά πάνω απ' όλα Εδώ λοιπόν απάντηση του Γκλέτσου Όμως τον ρώτησαν στο πάνελ που ήταν Τι θα κάνει Αν βγει ο Κασελάκης Πρόεδρος και τι θα κάνει Αν ο Γκλέτσος υποψήφιος Βγει αυτός πρόεδρος Πολλοί από τους 87 έχουν πει Αν βγει ο Κασελάκης εμείς θα σκοστούμε να φύγουμε Όπως και ο... ο Γιώργος Τσίπρας χθες και εγώ το Εσείς Αν κερδίσει ο Κασελάκης Με χωρίζει, χ Όχι πολιτικό, πολιτισμικό από τον Κασαλάκη Δεν βλέπουμε το ίδιο, το ίδιο, με τα ίδια μάτια την κοινωνία, τον κόσμο Δεν έχουμε τίποτα από το ίδιο Δεν μπορώ να μείνω στο ίδιο κόμμα με τον Κασαλάκη Την επόμενη μέρα φεύγω, όπως αν είμαι πρόεδρος Την επόμενη μέρα διαγράφω τον Κασαλάκη, έτσι Φάρλι! Αυτό έχει... Την επόμενη ώρα Την επόμενη ώρα Είναι με τις επικίνδυνο για την Είναι άρο Αλλά ζώνας είναι επικίνδυνο για την αριστερά και όταν γίνει ο απόστολο Γκλέτσος πρόεδρος, η πρώτη του νομίζω δεν είπε το λόγο, αλλά είμαι σίγουρος ότι θα γίνει αυτό, η πρώτη του κίνηση θα είναι να διαγράψει τον Στέφανο Κασιλάκη, θα πάρει τη φάρλη του και θα φύγει και θα αποχωρήσει. Ωραία είναι όλα αυτά. Δείχνουν πάρα πολλά πέρα από μια διαμάχη, Τι διαμάχη, ένα ξεκατίνιασμα συντρόφων μέσα και πάνω σε ένα ιδεολογικό πλαίσιο πολύ συγκεκριμένο που ευνοεί αυτά τα ξεκατηνιάσματα γιατί αυτό που τους ένωνε και τους ένωσε στα κρίσιμα χρόνια ήταν η καρέκλα όπως λέμε της εξουσίας, έκαναν τα πάντα αλλάξαν εντελώ τι απόψει τους άλλα έλεγαν, άλλα πίστευαν άλλα έπραταν για να είναι υπουργοί σε καρέκλες για όσα χρόνια έκατσαν τότε ο Δημήτρης Παπανώτας παρουσιαστής, τον ξέρουμε όλοι ήταν υποψήφιος ε, αρχικά Ευρωβουλευτή με το ΣΥΡΙΖΑ, κάτι έγινε και με κάτι, δηλώσεις, βγήκε από το ψηφοδέλτιο. ΣΥΡΙΖΑ τον ξέραμε. όμως προχθές που είχαμε εκλογέ στο ΠΑΣΟΚ, πήγε και ψήφισε. Σα πετυχαίνουμε εδώ. Ψηφίσετε για το ΠΑΣΟΚ. Ψηφίζω για το ΠΑΣΟΚ γιατί πιστεύω ότι είναι υπο, υποχρέωση κάθε προοδευτικού πολίτη να μετέχει στι διαδικασίε τόσο του ΠΑΣΟΚ όσο και του ΣΥΡΙΖΑ. Διότι ο στόχος είναι ένα ενιαίο προοδευτικό μέτωπο ώστε να υπάρχει μια εναλλακτική για τη διακυβέρνηση της χώρας και να σταματήσουμε να υποφέρουμε με την νεοφιλελεύθερη πολιτική η οποία εφαρμόζεται αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι το να ψηφίσει σήμερα για αρχηγό του ΠΑΣΟΚ δίνει ένα μήνυμα στη Νέα Δημοκρατία ότι υπάρχει εναλλακτική. γιατί νομίζουν ότι κυβερνούν χωρίς αντιπολίτευση και επίσης δίνει ένα μήνυμα στο ΣΥΡΙΖΑ να σταματήσει όλη αυτή η φαγομάρα εκεί μέσα. Χθες είχαμε πάλι τρελά πράγματα στην Κεντρική Επιτροπή. Να πάρουν και αυτοί ένα μήνυμα ότι υπάρχουν και αλλού πορτοκαλιές στον προοδευτικό χώρο. Αυτός όμως ο προοδευτικός χώρος, όπως τον αποκαλεί, έχει... Πάρα πολλά κόμματα, θα μπορούσαν να πάει να ψηφίσει σε όλα τα κόμματα Γιατί μόνο στο Πασόκ, γιατί μόνο στο ΣΥΡΙΖΑ. Φαντάζομαι θα πάει να ψηφίσει και στις εκλογές που θα γίνουν του ΣΥΡΙΖΑ. Το έχουν κάνει και κάποιοι άλλοι Πάνε και στο ένα και στο άλλο, ψηφίζουνε, μετά θα πάνε και σε ένα τρίτο, τέταρτο, Γενικώ, λόγω πολυδιάσπασης, υπάρχουν πολλά κόμματα του προοδευτικού όπως λέμε χώρου και μπορεί να πηγαίνει ο κόσμος να ψηφίζει στο κάθε κόμμα, ωραίο είναι αυτό, μια γιορτή δημοκρατία. όπως ψηφίζουμε στην Eurovision, όπως ψηφίζουμε στο Survivor, στο Masterchef, έτσι λοιπόν και στο ΠΑΣΟΚ και στο ΣΥΡΙΖΑ, καμία πολίτως διαφορά, όχι έχει μια διαφορά. ότι από το MasterChef μαθαίνεις καμιά συνταγή. Από όλα τα υπόλοιπα, δεν νομίζω να έχουμε κάποιο ιδιαίτερο όφελος. Προεδρεύων στη Βουλή πάνω είναι ο Αθανάσιος Μπούρας. Βουλευτής χρόνια, ωραία περίπτωση γενικότερα, πρέπει να μιλήσει για την κυρία Κοντοτόλη, που είναι βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Τρικάλων. Για το αξίωμα του κοσμίτορα από τη δεύτερη σε δύναμη κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ Η κυρία Μαρίνα Κοντοκόλη <Κολοί> Κοντοτόλη έλαβε ψήφου 237 Ένα πράγμα δεν έπρεπε να έκανε εκείνη τη στιγμή ο μπούρα Να μην αλλάξει αυτό το σύμφωνο Βλέποντας το επίθετο πάει ο εκεί, εκείνα αυτά τα παιχνίδια που κάνουμε από το Δημοτικό μέχρι τέλους Ε, το έκανε ο Μπούρας, ο Μέγιστος μπούρα, λαός μέρος δεύτερον Κύριε Μαρπαγιάνια, γεια σα. Γεια σα, κύριε Βριστέ και πορφύρια. Θέλω να σα ζητήσω, συγνώμη, που δεν είχα διαβάσει ένα βιβλίο που διαφημίσετε στη σελίδα σα σε ελληνοφρένια Ούτε εμείς. Ε, και ψήφισα λατινοπούλου. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ για το βιβλίο που το τελείωσε από το κύριακό του Πέτρου Παπάνω Κωνσταντίνου. Το γκρίζο Κύμα, η νέα ακροδοξιά και συντεργήτη. Αλλά φέτεται και εσεί να τα διαφημίσα τα βιβλία να μην ψηφίσουμε με λατινού. Γιατί πάρα... να μην ψυχείτε λατινούλο παιδουμε, εμεί με τι θα έχουμε να γελάμε στην επομή. Έλασε πάρα καλό. Έχουν χαθεί οι έννοιε. Να ξεκινήσουμε το τικόβο ταινίε. Thank <sweak> you. Λοιπόν, όπω είπα και την προηγούμενη φορά, εγώ με γριάζω. Θυμάμαι πολλά πράγματα παρόλα αυτά. Αυτό ο Ντεμέχ Εθνάρχη, ο κατόψυχο που έκανε τη Νέα Δημοκρατία, για το ό,τι έχει κάνει τώρα, είδα κάποια στιγμή τον Κούλι επάνω στη γενέτειρά μου, που δίνει λεφτά λέει, στον Εύρο να γυρίσουν στα χωριά. Δηλαδή ο κατόψυχο επιαιρέ, άδειασε όλη τη βόρεια Ελλάδα, Ανατολική Μακεδονία. Και για να γεμίσει η Γερμανία και το Βέλγιο. Και γύρω γύρω, παππούδε δηλαδή, πατεράδε μα. Πεγαλώσαμε μόνοι μα με τι γαλιάδε μα. Και τώρα λέει δίνει λεφτά για να ξαναγεμίσει ο Εύρο. Και ποιο είναι το πιο γελίο, μετά τι φωτιέ στην Αυτιά, που ανέβη καφέτο επάνω και είδα αυτό το απόκοσμο πράγμα που έχουν αφήσει. Κάει και μια περιοχή σαν ολόκληρη την και παραπάνω. Τώρα θέλουν να γεμίσουν και ανεμογενήτριε μέσα στη θάλασσα. Να κόψουν και τσαμουτράκι, να μην φαίνεται καθόλου η σαμοδράκι. Αλλά άξι τη τύχη του είναι εκεί πάνω, γιατί είναι αντάμπα τα τ Εκεί λοιπόν τώρα το πολλοδάχτυλο μέχρι το ζουέρχο. Α τώρα εξηγείτε που διαματοπούλου ήταν στι πρώτε θέσει. Κατάλαβε. Καλά, Ιδιαματοπούλου, γάμι, σέτα. Τώρα ναι, κυκλώνε. Ο πατέρα μου κομμουνιστή, συγγεννημένη σε ένα ορυχείο που έχω φτιάξει τη ζωή μου με τα χέρια μου και με το μυαλό μου. Ελάμαι από του λαρέφει. Αν δεν μπορώ να σε παίρνω τώρα τηλέφωνο που χάσαμε τη δουλειά μα για να είμαι από την τύχη μου χαμό. Καλύτερα με την έκανε. Ε, ναι, εντάξει να κάνω, δεν πειράζει. Πανοντα μου αρέσει αυτά που λέει βάζει τώρα σε με το παιδί. Η φαντάρη εκφράζεται με την ελληνική μα λαού Παλαιστήνη και του Λιβάνου και σε όλου του λαού που του μαρθούν για τα κέρδουν. Η ψυχή και η καρδιά μα είναι μαζί του. Αυτό που μου άρεσε πάρα πολύ την κυριακή στο γήπεδο, που εννοείται ότι μακάρι να χάνω τη δουλειά μου για να μπορώ να πηγαίνω γήπεδο, για να μπορώ να κάνω και άλλε δουλειέ, γιατί οι και έχουν αγωνιστεί για να και κάποιο ελεύθερο χρόνο και δεν είναι Να δουλεύουμε 7 μέρε τη βδομάδα συνέχεια, επειδή έτσι θέλουν τα αφεντικά και επειδή έτσι δυστυχώ υπάρχουν κάποιοι εργαζόμενοι που δέχονται να το κάνουν. Λοιπόν, μου άρεσε ότι ενώ υπάρχει πάρα πολύ ένα αρχικό κόσμο, θα στο συνδυάσω το που λέτε για την Παλαιστίνη, φωνάζανε πολλά συνθήματα κατά του Ισραήλ. Ότι πλέον έχει σταματήσει αυτή η παραμύθια του αντισημιτισμού, μη πεις για το Ισραήλ και καλά οι λαοί δεν έχουν τίποτα να χωρίσουν. Όχι, είμαστε ενάντια στο Ισραήλ, να καεί τον μπουρδέλο το Ισραήλ. Fuck you, Ισραήλ, φρύν τον μόνο αυτό και κάτι ακόμα που είδα γραμμένο από αναρχικό είμαστε έλεγε το παιδί ενάντια σε κάθε μορφή εξουσίας ή στην εξουσία του Πούτιν ή στην εξουσία των Μουλάδων σε κάθε μορφή εξουσίας αλλά όταν αυτή η εξουσία προστατεύει λαούς από δολοφόνους επειδή είμαστε πάντα στο πλευρό των λαών στο πλευρό της Παλαιστίνης, στο πλευρό του λαού του Λιβάνου στον πλευρό του Λαού του Ιράν θα αναγκαστούμε να υποστήριξουμε αυτού. Ναι, αποστολή. Έλα. Επιτέλου έφτιασα. Προσπαθώ τόσο ώρα. Ο είναι τι κάνει και θα πιάνει με τη μία, δεν ξέρω. Καλά είναι, σε χαιρετάει Ωραία, ήθελα να σου πω. Ακούγα το θύμιο που για τον γκούλη μα. Φανταγκάτει και να πουλήσει σπίτια. Γιατί έχουμε πουλήσει περιουσιακά στοιχεία. Για να μπορέσουμε να συντηρήσουμε τα παιδιά μα, να σπουδάσουμε τα παιδιά μα. Και να ρωτιέμαι, έχει πουλήσει και τα αρχαία. Τα αρχαία δεν πουλούνται. Τα αρχαία τα έχει στο ελληνικό κράτο. <laughs> καλό, καλό. Εντάξει, αποστολή, αυτή την απολ Γενικώ η μεταρχαία έχει, έχει καούρα. Μια να τα χαρίζει το κράτο, μια να πάρει τα ελληγένεια πίσω. όταν αφορά το θέμα άμεσα, όπω καταλαβαίνει. Έχει αρχαία και αυτό και ξέρει. Δείξτε κατανόηση. Μην μάθω, α πούμε, ότι αναγκάστηκε να πουλήσει και το σπίτι που είχε αρχαία για να ζήσει τα παιδιά του. Όχι, Μέχει όχι. όχι, πλήματα, όχι. όχι. Όλα νέα, καλά. Δείτε. Ούτε καν του Βολτέρου. Όλα καλά. Κάτι κολο. Ο, ο, ο, τεσάρια. Μην φανταστεί, ο Εξάρια πεντάρια τι είναι. Αυτά για Αυτά με 7 Κάτι τέτοια δεν Εντάξει, αφού όλοι Καλά, τα παλάτια τα έχει ακόμα όλα καλά Και γίνονται οι εκλογές προχθές στο Πασόκο. Πρώτο πρώτος γύρος παίρνει ο Ανδρουλάκης εκεί γύρω στο 30 Και βγαίνει ο Δούκας την επόμενη μέρα που βγήκε δεύτερος Με 20 πόσο πήρε Και λέει ο Ανδρουλάκης πήρε 30 Άρα το 70% δεν τον θέλει Και βγαίνουν οι κύκλοι του Ανδρουλάκη Και λένε εσύ πήρες 20 Άρα το 80% δεν σε θέλει Μπακάλικοι υπολογισμοί Και μάλιστα από δύο Εγκεκριμένου, εγκεκριμέ, έγκριτου και εγκεκριμένου, φαντάζομαι ότι θα έχουν εγκριθεί από κάποιου πολιτικού μηχανικού. Επειδή είμαστε μηχανική και οι και εγώ και ο κ. Ζούκα, μηχανικοί πρέπει να ξέρουν και καλά με μαθητηματικά. Δηλαδή, η λογική αυτή νομίζω ότι είναι λίγο. κάνει ένα άλμα. Στην ίδια περίοδο, είπε κάποιο, το 80% του είπε ότι κακώ κατέβηκε υποψήφιο. Δεν είναι τα πράγματα. Εγώ την προηγούμενη ότι ένα 65% που είχα κατέβει το 21, ναι. δεν ήθελα να είμαι υποψήφιο. Δεν είναι έτσι. Οι πολίτες, Ήρθαν σε μια διαδικασία, μας τίμησαν, επέλεξαν, θα επέλεξαν και για πρώτο, πρώτο γύρο και για δεύτερο γύρο. Εγώ θέλω να σα πω ότι γη μου την πλευρά είμαι πολύ ευχαριστημένος. Και τους τιμόλους και μαζί θα προχωρήσουμε όλοι διότι πια τα πράγματα έχουν πάρει μια ε, ανωδική τροχιά. Mm. Σταθερά ανωδική τροχιά. Το Πασόκ είναι το μόνο κόμμα από τα τρία κόμμα που έχουν, κόμματα που έχουν κυβερνήσει, τα μεγάλα κόμματα, που έχει ανωδική πορεία, ενώ τα άλλα δύο πέφτουν συνεχώ. Τράβα μαλλί, ανεβαίνουμε που λέγανε και στη γνωστή ταινία γιατί έχουν ανωδική τρόχια για το θέμα του Πασόκ τοποθετήθηκε των εκλογών προχθές η Δήμητρα Παπανδρέου Θα ήθελα να πω ότι αυτό το Πασόκ που υπάρχει σήμερα ναι. είναι παιδί σημείτη ο Ανδρουλάκης, έχω εκφραστεί κατά καιρού. Το θεωρούσα ελάχιστο και πολλά άλλα Ναι βεβαίω είναι ένα γύρω στα 30% αλλά υπάρχει και ένα 70% το οποίο θέλει μία αλλαγή προσώπου ή κάτι άλλο. Η Δήμητρα μπορεί να λέει τέτοια γιατί δεν είναι πολιτικός μηχανικός, αλλά οι άλλοι δύο που είναι πολιτικοί μηχανικοί εγκεκριμένοι και έγκριτοι δεν πρέπει να λένε τέτοια γιατί ξέρουν καλά μαθηματικά. Για να κλείσουμε το θέμα Πασόκ, μια ε, τώρα προσεκτική ανάλυση του αποτελέσματος, προσωποποιημένη είναι η αλήθεια, από τον έγκριτο κριτικό τέχνη. Το να μιλάς όμως για ψεκ, πολιτικός αρχηγών. Ο ανθουλάκη μιλάει για ψεκ. Στη γραμμή μισοτάκι. Φαίνεται, ξεκάθαρα. Στη γραμμή με μοσοτάκη ο ανδουλάκη. Σάρκα από τη Σάρκα του, χωρί τυχία και επιχειρήματα, εάν ένα πολιτικό αρχικό μιλάει για άλλο πολιτικό αρχηγό, αποκαλώντα τον ψεκ, άκου τώρα. Την ώρα που οι βουλευτέ αυτού του αρχηγού που αποκαλεί τον άλλο ψεκ, τον αποκαλούν γυδοβασικό, μην κλείσει τα μάτια σου, βουλευτέ του πασόκ, επειδή περαιών από εμά μοστάξε. Από μα περνά. Έτσι είναι η διάταξη ναι. για να πούνε έξω με λοιπόν. Γιωβω το λένε. Εγώ δεν το είπα πότε για διοδοβοσκό. Αλλά αυτό στη γραμμή με τζοτάκι, ψεκ ο Βελόπουλο. Ψεκ ο Βελόπουλο. ο Άδρου που δεν τον έχει πει ποτέ, αλλά μόλι τον είπε. Γιατί όταν αναφέρεται σε αυτά που λένε άλλοι, απαντώντα σε αυτά που του έχουν πει, υιοθετεί ουσιαστικά του χαρακτηρισμού και ε, το έκανε και ο Βαγγέλη Ωγιανόπουλο ο παλιά, εκείνε τι εκπομπέ που είχε όταν είχαμε το ειδικό δικαστήριο, που να θυμόσαστε πάρα πολύ παλιά, που δικαζόταν Δημοκρατική Παράταξη κάτω εκεί στο Εδώλιο. Ε, έλεγε ότι δεν θα πω τον τάδε ντενεκέ, αλλά μόλις τον είχε πει ντενεκέ και, και προχωρούσε μετά την συζήτηση. Έτσι και τώρα και ο Βελόπουλο. δεν τον λέω εγώ γιδοβοσκό, αλλά έβαλε τη λέξη γιδοβοσκός στο πίνακα. Και τον βλέπουμε όλοι και το, στο κέντρο της συζήτηση. Φτάσαμε στο τέλος, με γιδοβοσκούς και όλα τα υπόλοιπα πάρα πολύ ωραία. Έχουμε τρίτο μέρος λαού, αμέσως μετά διαφημίσει μαγκαζίνο. εμεί τα σα. Ομιλία χαράλαμπο Σπυρίδη να τη δούν όλοι είναι δεκαετία. Γιατί τι θε από μένα, Τι και... από μένα. γιατί με ζαλίζει, τι θε, στο facebook μου, πάνε μίλα. Πάνε τι θε από μένα, πες μου. Ε, Όχι, δεν έχει κουβεντά, δεν μιλήσουμε κανονικά δεν, δεν μιλάμε. τέλος και... Έλαμικά, αλλά γυμναστιριακό εδώ. Έλα με όλο μπριτζίτα. Σού παμελάκα με πήραν από την μήνομάτα και αλλιώ για το τραγουδάκι, α βγάλουμε δύσκολο. Απτυνό μάτσα. Ναι, ναι μήνο μάτα και αλλιώ. Έμαθε τίποτα α... για τα χαλιά του κεφαλογιάνη. Τίπετε! Όχι γιατί αυτό δεν έμαθα. Α, τίποτα. Αλλά ήρθε για να δει μαύρα πώ ανοιχτό μυαλό είμαι και που με έχει πει κολυμμένο, ήρθα να κάνω καταγγελία. Στο πασόκ ψήφισε Εκεί θα καταλάβουμε σε αιχτό μυαλό. Δεν κατέβαίνω αυτή, παιδί μου, άλλη κατεβαίνανε ψήφισε πασόκτ. Υδια μου τα λαμπόκια ο Μητσοτάκη γαμάει. Τέλος μαλάκια. Σπάρτε το χαμπάρι. Λοιπόν, θες να ακούσει αυτό που έχω να σου πω καταγγελία. Όχι. Γιατί, ε, με λέγες κολλημένοι για το Σαμαρά. Ο Σαμαρά ήταν απαράδεκτο. Εγώ πρόεδρε σε ψήφισα και σε γούσταρα τώρα σε έχω γραμμένο στα αρχίδια μου γιατί δεν πήγε στην παράταξη και δεύτερον καλά από τον κουράλα των άλλων δεν περιμέναμε και τίποτα με τον Ζόρι τον είχαν κάνει τον Μαλάκκα πρωθυπουργό. Αυτός είδελε playstation και κανακοντοσούλη. Από αυτό το Μαλάκκα δεν περιμένα τίποτα. Αλλά το Σαμαρά απαράδεκτο πρόεδρε, πρόεδρε, πρόεδρε σε γράφω. Ο Μιζωτάκη γαμπάει. Έπρεπε να σου να κύμα, Τέλος, Ηλία, Θα σγαμώ όλου του. σου, Λία. λιγότερο, it's okay. Αποστολή. Ναι, εγώ. Λε, με την πρώτη σε με, με, με την πρώτη ματιά. Και Με την πρώτη ματιά. Αποκάλυψη Υπέροχα Δεν ξέρω αν το πιασες Με το λεπτό δύο καρδιές Δίχως κάλυψη Α, τα ξέρεις και εσύ, νόμιζα μόνος μου τα λέω Ε, και όχι κάτι ξέρω Ω, Μπράβο και... Για yeah, Εάν βάλετε και το τραγουδάκι το έθιμο Το τυπικό αυτό που βάζετε κάθε χρόνο Όταν ξεκινάτε την εκπομπή Θύμισε μου Ένα το άκουγα στο μαζούτι Μωρέ όπως ψάνιζα κολόχαρτα Νομίζω είναι από το Eurovision Πάει λίγο Σα να ρουσιμίρις πόμπλικ Καταλαβαίνω σχολέο Ναι ναι κυρίω ο το βάζει ο Σκλαβενίτης δεν ξέρω Στοχός εγώ γι' αυτό Ναι όχι γενικώς Στα σούπερ μάκετ τέτοιο ακούς το street party είχες πάει ρε Δεν είχα πάει δυστυχώ. Γιατί μαρε μαλάκα Θα αρέσει καιρό Να, να, να, να. να σου πω τώρα, τα πανηγύρια στο χωριό πως θα τα λέμε Down, πως λέγε την πλατεία ρε μαλα*** στα αγγλικά Square Square party θα τα λέμε τα Square πανηγύρια party. στο χωριό yeah. Να εξευγενιστούμε λίγο Όχι street party γιατί αφού το μάθα <laughs> Εγώ θα προτιμούσα <laughs> να είναι strip party yeah. Strip party που ξεβρακωνόμαστε yeah. Βρε τσοπανόβλα η Ριγίλης είναι δρόμος, street party. Το άλλο γίνεται σε πλατεία, είναι down, που το είπαμε. Έχετε και Ασυγκά. δεν έχουμε δρόμους στα χωριά, σε παρακαλώ έκανε η Χουντα, έλα γεια. Βρε φίλοι, εννοείται ότι η Χουντα έκανε δρόμους και πήγε και την ιδέα δημόσια, κατά... γιατί αν ήταν ιδιωτικοί ιδέα και τα χωριά ακόμα δεν θα έκανε ρεύμα. Χρόνια, μίσο, να βλέπουν όλοι. Η παιδεία έχει. Α, σε μα σε παρακαλώ. Σε ρωτάω εξαιτήσει. κάποια πράγματα και δεν τα απαντά. Δεν θα συνεννοηθούμε έτσι. Να μάθει να μιλά. Τι να απαντήσω. Σε ρωτάω. Τι θε από μένα. Τι ζητά ακριβώ. Ποιο είναι το ζητούμενο. Τόσα χρόνια δεν έχω καταλάβει. Για του εξωγήνου να το μάθουν όλοι. Τι να μάθουνε. Η βαρύτη σπαθυλώνει και σκοτώνει. Θα σκάσει το έργο του. Μπατσι γουρούνια, το Αυτό το ξέρουμε όμω. Άμετα να καταλήξει εκεί. Το έλεγα από την αρχή. Έλα τώρα, σε παρακαλώ. Έλα, γεια.